Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδιδίτριας, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 26 Απριλίου 2010. <Τι σκέψη> Χριστός λοιπόν, στην περίπτωση του παραλύτου που ακούσαμε χθες στην Εκκλησία αυτό το οποίο μας μένει είναι ότι ο Κύριος στο τέλος, ενώ θεραπεύει τον παράλυτο, του λέει να μην αμαρτήσει ξανά για να μην πάθει κάτι χειρότερο. Και είπαμε ότι συνδέεται πολλές φορές η σωματική νόσος, η αρρώστια, με την αμαρτία. Και στην περίπτωση αυτή η αμαρτία του παραλύτου εκφράζεται σαν διαπροσωπική δυσκολία. Η οποία φαίνεται από το γεγονός ότι ήταν μόνος και δεν είχε άνθρωπο να τον βοηθήσει. Και το να είναι κανείς μόνος, ουσιαστικά μόνος δηλαδή, να μην έχει αίσθηση ότι κοινωνεί κάποιο άλλον ανθρώπου, ε, είναι αποτέλεσμα της ιδιορυθμίας μας. Και όπως είναι ευθύνη και σημαντικό να αγαπούμε, αλλά τόσο είναι ευθύνη μας να γινόμαστε αγαπητοί, να, να ελκύουν του ανθρώπου και να μας αγαπούν. Όχι να γίνομαι ελκυστική με την έννοια «Αμ' αρέσει αυτός ο άνθρωπος, ε, είναι όμορφος, είναι χαρισματικός» και τέτοια. Όχι. Αγαπώ σημαίνει, μπορώ να σταθώ στον άνθρωπο στη δύσκολη του στιγμή και να βγω από το συμφέρον μου, από το θέλω μου και να του δώσω χαρά, να του δώσω ανάπαυση. Αυτή, λοιπόν, είναι η διαπροσωπική δυσκολία. Όταν μένουμε μόνοι μας, πραγματικά, δηλαδή, ε, ε, απομονωμένοι εσωτερικά και δεν δε νιώθουμε να μας αγαπούν οι άνθρωποι να ασχολούνται μαζί μας, είναι πρόβλημα δικό μας καταρχήν και μετά τον άλλων. Η διορυθμία μας, η φιλαυτία μα, μας, η εμπαθιά μας, η ιδιοτροπία μας απομακρύνουν τους ανθρώπους από κοντά μας και δεν μας κάνει κέφι, και δεν τους κάνει, και δεν μας κάνει κέφι να ασχοληθούμε μαζί τους. Δεν, μας, δεν κάνει κέφη στου άλλου ανθρώπου να ασχολούνται μαζί μας. Συνεπώς, οι κακές σχέσεις, όχι οι κοινωνικές σχέσεις που κανείς μπορεί να είναι έξυπνος, εύστροφος, να έχει μια τεχνική πώς να πλησιάσει ανθρώπους και να εξασφαλίζει ε, καλή επικοινωνία. Γιατί στην εποχή μας έχουμε μπερδέψει την κοινωνία με την επικοινωνία. Τη σχέση με αυτό που φαίνεται, με αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε. Με αυτό που θέλουμε να κάνουμε για να κερδίσουμε τον άλλον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν η διαπροσωπική δυσκολία, η μοναξιά μας δηλαδή, είναι κατάσταση που φανερώνει την πνευματική μας ζωή. Επομένω, η αμαρτία εκφρα... εκδηλώνεται με διάφορα συμπτώματα. Σύμπτωμα μπορεί να είναι η σωματική νόσος, όχι πάντοτε, κάποιε στιγμές βέβαια, μπορεί να εκφράσει σαν πνευματικό πρόβλημα, αλλά και σαν διαπροσωπική δυσκολία. Στην περίπτωση λοιπόν του παραλήτου η παραλυσία του σωματικού είχε και πνευματικό πρόβλημα. Ήταν σε κατάσταση πτώσης, αμαρτίας, χωρισμού, απομόνωσης. Και ο Κύριος όταν θεραπεύει κάποιον, δεν το θεραπεύει ένα κομμάτι του είναι, το, πούμε, το σώμα το άσχετο το την πνευματική κατάσταση, συνδέεται πάντοτε η θεραπεία και με την επίγνωση από τη συνέστηση, από την πνευματική κατάσταση, από τη μετάνοια. Αυτό λοιπόν βλέπουμε στον παράλυτο. Και είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό η υπόψη μας ε, και να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνία με κάποιο πρόσωπο, με το ανθρώπινο πρόσωπο αυτό είναι μια ικανότητα η οποία δεν επιτυγχάνεται με κάποιες γνώσεις ψυχολογικές ή κοινωνιο... κες, κοινωνιολογικές αλλά είναι μια έφεση της καρδιάς που μπορεί να κοινωνεί του άλλου δηλαδή να βγαίνει ο άνθρωπος από τον εαυτόν του και να παίρνει τη θέση του άλλου ανθρώπου αυτή η ικανότητα είναι δώρα του Θεού και το έχει ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να, επικοι... να κοινωνήσει του Θεού και έτσι ο άνθρωπο όταν κοινωνεί, προσέξτε, κοινωνεί ο άνθρωπο του Θεού, δηλαδή έχει σχέση με τον Θεό, το ότι ο άνθρωπο μπορεί να έχει σχέση και με τον εαυτό του. Έχει την αίσθηση του αυτού του, ζει τον εαυτό του ο άνθρωπο. Δηλαδή είναι, είναι στον εαυτό του, είναι εν εαυτό ο άνθρωπο. Δεν είναι εκτό αυτού, η αμαρτία σε βγάζει εκτό αυτού. Με τη σχέση με τον Θεό έρχεσαι στον εαυτό σου όπω πραγματικά είναι, είσαι, όπω πραγματικά είναι ο άνθρωπο. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν, επειδή είναι ξέρει, τα έχει βρει με τον εαυτό του ξέρει τι δεν μπορεί να δημιουργήσει κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους σχέση με τους άλλους ανθρώπους αλλιώς ο άνθρωπος λειτουργεί διασπαστικά λειτουργεί αποσπασματικά τη ζωή του Γι αυτό, εάν πραγματικά για μας γίνει ο άνθρωπος μας δηλαδή το πρόσωπο μας ο Χριστό, πραγματικά η καρδιά μας λειτουργήσει τότε τίθεται σε κίνηση η καρδιά μας και μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικές αληθινές αβίαστες σχέσει με τους άλλους ανθρώπους η δυσκολία μου είναι ότι δεν μπορώ να επικοινούσει με τον άλλο, δεν με αγαπάω άλλος και αυτή η γκρίνια αυτή η μιζέρια είναι πτώση είναι κατάσταση πνευματικής πτώσης που δηλώνει ότι δεν έχει βρει την αξιοπρέπεια άντις την αυτοεκτίμηση της ψυχής στη σχέση με τον Χριστό στο πρόσωπο του Χριστού και προσπαθούμε να δικαιωθούμε μέσα από τις συγκρούσεις με τους άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να κυριαρχήσουμε να φανούμε οι δυνατοί οι νικητές μέσα σε μια σχέση η αγωνία μας να είμαστε νικητές η αγωνία μας να ελέγχουμε μια σχέση δηλώνει και τις ελλείψεις μας, τα κενά μας τις, τις αναπηρίες μας που δεν ξέπαιρνεται αυτό πραγματικά με μια προσπάθεια να γνωρίσω έτσι τις λειτουργίες μου τις φυσικές και τις ψυχολογικές αλλά κυρίως αυτό το ξεπερνά ο άνθρωπος όταν βρει την καταξίωση της ύπαρξής του στον πρόσωπο του Χριστού η κοινωνία δηλαδή με τον Χριστό μας δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχουμε, ότι ζούμε ότι πατούμε καλά στην ζωή και έχουμε αυτή την αίσθηση της ζωής αυτό λοιπόν μας φέρνει μετά την φυσική κίνηση να έχουμε σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν έτσι σαν εισαγωγή για να δούμε αυτό το γεγονός δηλαδή τις διαπροσωπικές σχέσεις που είναι καρπός προσωπική σχέση με τον Χριστό μέσα στον γάμο. Και θα το δούμε αυτό σε δύο πραγματάκια που λέει ο γέροντας ημιλιανός εδώ. Θέτει δηλαδή ποιες είναι Ποια είναι τα κριτήρια, λέει, τα κριτήρια επιλογή του συντρόφου, και ποιε είναι οι προϋποθέσεις ενό γάμου και ποιο είναι ο σκοπός του γάμου. Αν και αναφερθήκαν πολλές φορές σε αυτό το θέμα, όμως μην το δούμε αποκλειστικά μόνο στενά στην έννοια του γάμου, είχε μια ευρύτερη έννοια που αφορά τις προσωπικέ σχέσει και τι Και μου έκανε εντύπωση γιατί τα λέει πολύ πρακτικά εδώ. Πολύ απλά. Πολύ πρακτικά, αλλά πολύ απολεκαλυπτικά και ουσιαστικά. Λέει, <coughs> διάλεξα μερικά πράγματα σήμερα, γιατί είναι μεγάλο λίγο το κεφάλαιο τα οποία μπορεί να μα δώσουν αφορμές. Ξέρω ότι θα διαφωνήσετε πολύ. Κάτι είναι προκλητικά. Βέβαια αυτή η ομιλία την έκανε στη Ατρίκαλα το 1971 και ίσως έχει κάποιες ή άλλο το επίπεδο του πολιτισμικού της εποχής, αλλά εμείς θα το θα το προβάλλουμε στην εποχή μας. Λοιπόν. Ο ανήπαντρος άνθρωπος απλώς περνάει από τη ζωή και φεύγει, ενώ παντρεμένος ζει τη ζωή του. Σκανδαλιστικό, <σκανδαλιστικό> ενοχλητικό. Τι εννοεί με αυτό. Ο ανήπαντρος άνθρωπος απλώς περνάει από τη ζωή και φεύγει, γιατί όταν έχεις μια πραγματική σχέση, καθημερινά τρίβεσαι, συγκρούεσαι. Βγαίνουν τα προβλήματά σου. Όλοι είμαστε με τον εαυτό μια χαρά. Δεν έχουμε ένα πρόβλημα. Περνάει η ζωή μα ήσυχα. Αλλά δεν... αυτό που βοηθά να καταλάβουμε τι γίνεται μέσα μα είναι όταν προβάλλεται η ζωή μα καθημερινά στο πρόσωπο κάποιου άλλου ανθρώπου. Εκεί φαίνονται τα στραβά του άλλου για να πηρήσει δικέ μα οι δυσκολίε. Και αναγκάζεσαι να ξεβολευτεί, να βγει από τη συνηθιά σου, να βγει από το πρόγραμμά σου και είναι κάποιε στιγμέ πολύ δύσκολε που προκειμένου να τι πρέπει να δει και μέσα στην καρδιά σου τι γίνεται και να αναπτυχθεί αυτή η σχέση. Με τον Θεό. Δεν γίνεται αλλιώ. Ζω τη ζωή μου. Δεν σημαίνει ζω καλά. Αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη τη ύπαρξή μου. Να οδηγηθώ σε μία κατεύθυνση. Ο ανήπαντρο τι είναι. Ζει στο. Έχει μελετήσει όλου του γάμου. Έχει βγάλει όλοι τα αποτέλεσματα και έβαλε το απόρρισμα. Τι είναι άντρα και τι είναι γυναίκα. Αλλά την κερκίδα χωρίς να συμμετέχει πραγματικά με το μυαλό του. Φανταστικά. Αυτό όμως για να δώσουμε και μια ελπίδα στους ανύπαντρους όχι να βρούμε σύντροφο, δεν μπορούμε αυτό αλλά τι γάμος μπορεί να είναι κάθε σχέση την οποία λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας γάμος είναι η, είναι η σχέση με κάθε ανθρώπινο πρόσωπο που συναντούμε που έρχεται ζωή μας και ένας ο οποίος μας είναι αδιάφορο, είναι ένας γάμος. Τι γάμος είναι αυτός δεν του δώσαμε σημασία αυτό τον ανθρώπου Δηλαδή όλη μας η ζωή είναι μια προοπτική αγάπης, έρωτος γάμου και εργασία μας το πως διαχειριζόμαστε τα πράγματα Λοιπόν εντέλει, τέλει ο γάμος είναι μια πρόσθετη ευλογία όπου σε βγάζει από την ιδιορυθμία σου το πρόβλημα των αγάμων είναι η ιδιορυθμία και θέλουν να κάνουν πολλαπλάσιο κόπον να βγουν από την ιδιορυθμία της αγαμίας τους βεβαίως μπορεί να υπάρξουν και άγαμοι-έγαμοι δηλαδή να είναι σαν άγαμοι ακόμα δηλαδή να έσπασε δεν διεράγει η καρδιά τους να νοθούν τον συντροφό του και έχουν ένα συμβατικό γάμο και μπορεί να έχουν ένα συμβατικό γάμο που είναι αγαμία εντέλει. Και ποτέ να μην ανοίξει καρδιά του ένα προς τον άλλο, και είναι αυτό το τραγικό εκεί προς του μυστηρίου, κι άλλο μπορεί να είναι άγαμο, αλλά να έχει πραγματικά σχέσει συζυγίας σχέσει γάμου με κάθε άνθρωπο που συναντά, στι οποίε πότε γίνεται αυτό, όταν είναι μια αποκάλυψη Θεού η συνάντηση με κάποιον άνθρωπο. <coughs> αποκάλυψη Θεού είναι η σχέση μα. Κάθε σχέση είναι πρόκληση, αποκάλυψης Θεού. Επομένω, ο ανήπαντρο άνθρωπο λέει απλώ περνάει τη ζωή και φεύγει, ενώ ο ζει τη ζωή του. Αυτόν λέει τον γάμον που ευλογεί η Εκκλησία πώς τον σκέφτονται οι σύγχρονοι άνθρωποι οι και νομίζεις ότι ενώνονται δύο ταμεία δύο συμφέροντα δύο ματαιοδοξίες τα άλλα θα πει κάποιος τα χρήματα δεν με ενδιαφέρουν ούτε του συμφέρουν αλλά οι ματαιοδοξίες ο ναρκισισμός μας η ανάγκη μα να νιώθουμε επιτυχήμενοι γιατί βρήκαμε τον καλύτερο άνθρωπο Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν τον καλύτερο σύντροφο, όχι για πα, για τον εαυτό του μόνο, για να το δείχνουν και στου φίλου. Είδε πόσο επιτυχία μου, τι βρήκα, ε! <laughs> τι άνθρωπο έχω! Για μα είναι, για πολλού είναι δείκτη επιτυχία και καταξίωση. Που εκφράστη μειονεξία. Με αυτέ τι προποθέσει πώ μπορεί να αγαπήσει αυτόν τον άνθρωπο. Αφού για ένα παιχνιδάκι. Αυτό ήταν η αφορμή τη καταξίωσής σου. Δεν ήταν η αφορμή τη εξόδου σου από τον εαυτό σου για να αγαπήσει τον άνθρωπο. Ενώνονται δύο άνθρωποι λέει χωρίς ιδανικά. Δύο μηδενικά θα λέγαμε. Διότι άνθρωποι χωρίς ιδανικά, χωρίς αναζητήσει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μηδενικά. Ο άνθρωπος που δεν έχει αναζήτηση ας μην έχει βρει τον Θεό. Είναι προτιμότερος από τον άνθρωπο που νομίζω ότι βρήκε τον Θεό αλλά δεν έχει αναζήτηση. Έχει σε μια κατάσταση. Αυτό που αναζητεί τον Θεό, που αναζητεί, έχει ιδανικά, ε, είναι ο άνθρωπο ο οποίο μέσα στο έχει δύναμη, έχει κάτι. Δεν είναι νεκρός, Δεν είναι νεκρό. Αυτό που μα κάνει ζωντανού, ε, μα κάνει ζωντανού πραγματικά, και νιώθω ότι ο άνθρωπο έχει δύναμη μέσα έχει ενέργεια, έχει ζωή, είναι αυτό η αναζήτηση. Ο άνθρωπο που έχει ιδανικά, που τα ιδανικά αυτή και αναζητεί δεν είναι διανοητική, μια λεπτή, υψηλή θεωρία περί θεολογικών ή κοινωνικών ή φιλοσοφικών θεμάτων αλλά μια αναζήτηση στην οποία ξοδεύεις δύναμη, ενέργεια σου κοστίζει θυσιάζεσαι, ζεις ασκητικά την αναζήτησή σου ζεις δηλαδή με πόνο την αναζήτησή σου αυτός ο άνθρωπος είναι που σιγά σιγά μορφώνεται εσωτερικά και βρίσκεται το πρόσωπό του, είναι ο άνθρωπος που έχει πρόσωπο λοιπόν, άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι εντυπωσιακό έρχεται κάποιο στην εκκλησία Πολλά χρόνια και αγωνία να βρει σύντροφο. Ε, πάτερ, όλα τα είναι ένα κλικ δεν μου κάνει. <laughs> και τελικά έχω διαπιστώσει ότι όλων τον κριτών είναι το κλικ. Ε. <laughs> και είναι δηλαδή απλώ η φυσική ερωτική έλξη. Και αυτά είναι, ε, αν είναι και αυτά καλά, ακόμη καλύτερα. Ή βρίσκουμε ένα πρόσημο, λέμε ότι αυτά είναι βεβαίω, αλλά δεν υπάρχει το άλλο, πάτερ, γίνεται. Αλλά κυρίω πάλι ο νου του είναι εκεί. Ο νου των ανθρώπων είναι εκεί. Δεν, το, δεν, δεν είναι κατακριτέων αυτό. Αλλά η αιμονή σε αυτό και η περιφρόνηση των άλλων καταστάσεων δείχνει και την εσωτερική μα κατάσταση. Και όχι μόνο δείχνει την εσωτερική μα κατάσταση, αλλά στο μέλλον το σε μερικού μήνε, σε κάποιο χρόνο θα φύγει. Πώ θα συνεχίσει κανείς χωρίς αυτέ τι προποθέσει άλλε, Πώ μπορεί να αναπτυχθεί, Πώ μπορεί να εξελιχθεί, Πώ μπορεί να ανανεωθεί. Και λέει ότι, α πούμε, λέει κάποια πράγματα, τα αφήνω γιατί ίσω δεν εκφράζουν την εποχή μα. Καταλήγει όμω το εξή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι, λέει, γιατί δεν κάθονται σπίτι του, ακούστε για ποιο λόγο. Γιατί κανεί δεν, δεν κάθεται σπίτι του στην οικογένεια, και δεν νιώθει όμορφα στον χώρο του. Και κατ' στον χώρο μα, βρεπέδι, δεν, δεν καθόμαστε ήσυχοι. Δεν θέλουμε να είμαστε στον εαυτό μα και στο σπίτι μα. Για ποιο λόγο. Οι άνθρωποι, λέει, είναι μέσα του άδειοι. για αυτό στο σπίτι του νιώθουν πραγματικό κενό. Καμιά ευχαρίστηση δεν υπάρχει εκεί και τρέχουν και γλιστρούν από εδώ και από εκεί για να βρουν την ευτυχία τους. Όταν κανείς δεν βρίσκει την χαρά του στο πρόσωπο και στον χώρο του και αν ο χώρος του είναι χώρος αναπαύσεω, δεν φταίει το σπίτι, δεν φταίει ο σύντροφος. Μέσα μας είμαστε άγιοι mm. και δεν έχουμε ησυχία και επειδή μέσα μας δεν είμαστε καλά νιώθουμε κένοι, κούφιοι, έχουμε πραγματικό κένο ψάχνουμε τρόπους να γλιστρούμε από την πραγματικότητα, τρέχοντας από εδώ και από εκεί. Να βρούμε αυτό που ονομάζουμε ευτυχία, δηλαδή απλώς να περάσουμε καλά. Αυτό μας δεν είναι πραγματική ευτυχία. Υπανδρεύονται, λέει οι άνθρωποι, χωρίς γνώσεις, χωρίς συνείδηση ευθύνης. Διότι απλώς επιθύμουν να πανδρεύονται. Ή διότι νομίζουν πως είναι για να είναι κοινωνικοί άνθρωποι. Ένα κοσμικό γάμο, κοσμικό γάμο με την έννοια ότι κοσμικό γάμο κάνουμε και, και χρηστή έννοια, έτσι. Δεν σημαίνει απλώ με ταούλια κλπ. Κοσμικό γάμο δηλαδή επιλέγει κανεί ένα σύρφωνα για ποιο λόγο. Ένα κοσμικό γάμο όπω νοείται σήμερα, α ψάξει κανεί δηλαδή για ποιον λόγο κάνει ένα γάμο, για ποιο λόγο έχει ένα γάμο, σήμερα λέει μόνο ένα χαρακτηριστικό μπορεί να έχει. Ότι είναι δολοφόνο τη πνευματική ζωή του ανθρώπου. Ο γάμο, έτσι όπω τον έχει ο άνθρωπος, είναι τελικά προσβολή τη πνευματική του ζωή. Γιατί, για να δούμε ποια είναι τα δεδομένα μα, τα κριτήρια μα, οι προοπτικέ μα, οι στόχοι μα κυρίω, θα δούμε ότι όλα λένε εντάξει, εγώ είμαι δεν είμαι γι' αυτά. Γιατί όλα είναι μια καταστρατήγηση τη πνευματική ζωή του ανθρώπου. Είναι δολοφόνο τη πνευματική ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να νιώθουμε, νιώσουμε ότι εάν δεν σε τι λέει αυτό πολύ τολμηρό και ίσως πολύ έτσι ε, ε, ε, σκληρό, γι' αυτό πρέπει να νιώσουμε ότι αν αποτύχουμε στο γάμο μας, σχεδόν αποτύχαμε και στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό πρέπει να νιώσουμε ότι αν αποτύχουμε στο γάμο μας, σχεδόν αποτύχαμε και στην πνευματική μας ζωή. Για ποιον λόγο επιτυχάνω στο γάμο. Και σημαίνει, μπορώ να συννηθώ. Μα είναι δύστροφο. Θα βρω τρόπο. Μα είναι ανάποδο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θα βρω τρόπο. Ο τρόπο λοιπόν που προσεγγίζω τη σχέση μου, το γάμο μου, που είναι δύσκολο, δεν υπάρχει γάμο που δεν είναι δύσκολο, μην παραμαθιαζόμαστε. Λοιπόν, εφόσον είναι δύσκολο, ο τρόπο που τον προσεγγίζω δηλώνει και την πνευματική μου ζωή. Την ποιότητα τη πνευματική μου ζωή. Και αν αποτύχω στον γάμο, δηλαδή οδηγούμαι σε μια διάσπαση, δηλώνει ότι είναι αποτυχημένη και η πνευματική μου ζωή γιατί για να συνυπάρεις με κάποιον ταπεινώνεσαι συντρίβεσαι έρχεσαι σε, σε κόντρα με τον εαυτό σου προσπαθείς να καταλάβεις τον άλλο προσπαθείς να βρεις τρόπους συνεννόησης, να επικοινωνήσεις Μειώνει το θέλος σου αν επιτύχουμε λέει, στο γάμο μας επιτύχαμε και στην πνευματική μας ζωή πολύ απλά άνθρωπος ο οποίος έχει υγιείς σχέσεις είναι καλά πνευματικά ένα άλλο που δεν έχει σχέση, δεν είναι καλά και πνευματικά. Τι σημαίνει αυτό, Όχι αυτό ο οποίο μπορεί να είναι, α πούμε, επαναλαμβάνουμε, επικοινωνιακό, δηλαδή καταφερτζή, χιουμορίστα, ευχάριστο στην παρέα του. Όχι αυτό. Δεν έχει σχέση αυτό. Σχέση σημαίνει να ανοίγει την καρδιά σου στον άλλο και να την ανοίγει και αυτό και σε σένα και να υπάρχει δυνατότητα εξέλιξη. Εάν λέω, δεν μπορώ εκείνο, δεν μπορώ το άλλο, σφίγγομαι στο ένα, κάνω μια στρατηγική στον άλλο, εφαρμόζω την άλλη τεχνική στον παράλληλο, στον άλλο μιλάω, στον άλλο δεν μιλάω. Δεν είναι αυτό σχέση. Διεριχνεί και την πραγματική μας κατάσταση. Δηλαδή, αν είμαστε άνθρωποι ιδιόρυθμοι, ιδιότροποι, που δεν μπορούμε να συνοηθούμε, έχουν πρόβλημα στην πραγματική ζωή. Αν είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να συνοηθούμε, συνοήσω όχι με το μυαλό μα. καρδιακά, βιωματικά, πραγματικά. Δηλαδή, άνθρωπος ο άνθρωπο ο οποίο συμμερίζεται το είναι σου και εσύ το δικό του και μπορεί να επικοινωνήσει. Δηλαδή, κάποιε στιγμέ που λε, έχω άνθρωπο που με καταλαβαίνει. Και να πει το ίδιο και ο άλλο. Ε, αυτό είναι σχέση. Αυτό είναι πνευματική ζωή. Δηλώνει την ποιότητα τη πνευματική μα ζωή. Είναι ένα δείκτη τη υγεία μα τη πνευματική. Αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία και μεγαλύτερη παρουσία θεού στη ζωή μα. Αν μπορεί να είσαι γνωστός σε κάποιον και αυτό σε σένα. Γνωστός πραγματικά, γνώριμος, αληθινός, αναγνωρίσιμος. Δηλαδή, πώς λέτε, ε, ε, εμείς όλοι ας πούμε, έχουμε σχέση, αλλά έχουμε πολλά πράγματα που κρύβουμε από τον άλλο Και αυτή είναι η αρρώστια μας. Ή αν υπάρχει στιγμή, όσο πιο διάφανης, αληθινή, ουσιαστική γίνουμε... Σε κάποιον τόσο οι σχέσεις είναι πραγματικές Όταν εμείς υπολογίζουμε Αυτό να μην το πω γιατί δεν ενοχλείσαι από το άλλο, πάρω το άλλο Και εφαρμόζω τεχνικές μεθόδους Και με κατάσταση να γεμονεύουμε Να κυριαρχούμε, να νικούμε τον άλλο Αυτό δεν είναι σχέση, δεν μπορεί να υπάρξει Λοιπόν Να δούμε λοιπόν η ε, Λοιπόν η ευτυχία ή η αποτυχία μας ή η πρόοδος ή ο καταποντισμός μας στην πνευματική ζωή αρχίζει από το γάμο μας. Μιλάει τώρα για τις προϋποθέσεις και την προετοιμασία για το γάμο. Για να κάνεις βεβαίω αυτά που υποθούν ίσως στενοχωρήσει γιατί ελάχιστη τα έχουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν τα είχαμε πριν το γάμο μας, ότι δεν θα πω τα και μέσα στο γάμο μας. Δεν είναι κάτι που τελειώνει, δείχνει εδώ μία κατεύθυνση ο γέροντας που μπορούμε να το δουλέψουμε κάθε στιγμή Δεν είναι ωφέλιμη στενοχωριά Δεν είναι ωφέλιμη απόγνωση, δεν ωφελεί. ωφελή μόνο να δούμε τι μπορούμε να καρτήσουμε για να το δουλέψουμε Και να κάνει κανείς έναν επιτυχημένο γάμο Θα πρέπει από μικρό παιδί να πάρει κατάλληλη αγωγή Ποια αγωγή για να δούμε Όπως το παιδί πρέπει να διαβάζει Όπως μαθαίνει να σκέπτεται και να ενδιαφέρεται για τους γονείς του... ή για την υγεία του... έτσι θα πρέπει να ετοιμαστεί... για να μπορέσει να κάνει έναν επιτυχημένο γάμο. Βεβαίω κανείς δεν ετοιμάζεται. Το μόνο ετοιμασία είναι τα <κυρίζει> Το παιδί από μικρό... πρέπει να μάθει τι. Αυτό... Αυτή είναι η αγωγή. Δεν μας τι μάθανε; μας τη οι γονεί μα. Κανεί δεν μας το μαθαίνει. Ούτε η εκκλησία μα το μαθαίνει αυτό. Ποιο. Το παιδί από μικρό... Πρέπει να μάθει να αγαπά, να δίνει, να στερείται και να υπακούει. Αν δεν μα έμαθε η οικογένεια μα να δίνουμε, να στερούμεθα. Εδώ τι θέλουμε ιδανικό. Πάρε παιδάκι μου. Πάρε να τα όλα. Και δεν μας μαθαίνεις την υπακόη. Πώς. Όχι αν το επιβάλλουμε να κάνει υπακοή. Αλλά σαν γυναίκα να κάνει υπακοή στον άντρα μου. Και ο άντρας να κάνει υπακοή στη γυναίκα. Να το βλέπει σαν παράδειγμα, σαν βίωμα. Θέλω να θεωρίε. Πώ πρέπει να γίνει, αλλά να το δει, να το βλέπει ότι ο ένα υπακούει τον άλλο. Ο ένα ταπεινώνεται στον άλλο. Ο ένα βγαίνει από τον εαυτό του για τον άλλο. Και να το μάθουμε να αγαπά, να δίνει, να στερείται, να βγαίνει από τον εαυτό του. Να το μάθουμε να ενδιαφέρεται να και για τα άλλα παιδάκια, όχι μόνο για τον εαυτούλη του. Αυτό είναι αγωγή. Αν δεν το μάθει τότε, μικρό παιδί, ξανακάθε το μάθει στο γάμο. Μα ένα γάμο δεν στερείται δεν υπάρχουν αυτά. Πώ θα το μάθει για μαγείας? Μα, μα και ο λόγος που παντρεύτηκες είναι πάλι το συμφέρον Η ερωτική σου έλξη Η επιθυμία σου να σε, να σε έχει θεόν ο άλλος Και να ικανοποιείται ότι αυτό που ήθελα τον βρήκα Πάλι ικανοποίηση είναι Όταν αυτό φύγει Πώς θα στηριχθεί κανείς Σε αυτή την αγωγή που θα συγκρατήσει την τη σχέση Αν είσαι ένα κακομαθημένο παιδάκι πλούσια οικογένειας που είχες τα πάντα από ήθελες Πότε θα ανεχθείς τα ελαττώματα του, σύφερου, του συντρόφου σου και πώς. Για ποιο λόγο μα μη, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί διαμαγείς να γίνει κάτι. Δεν το μάθαμε τότε. Μπορούμε να σκεφτούμε τώρα. Μπορούμε να το δουλεύσουμε τώρα και τώρα ακόμα. Αυτή είναι η δουλειά μας λοιπόν το παιδί από μικρό πρέπει να μάθει να αγαπά. Τι, δηλαδή να νοιάζεται τον άλλο. Αν δεν δηλαδή, μάθεις από μικρό σου μάθει μεγάλος. Αν η μάνα σου... Δεν σέμαθε να στρώνει το κρεβάτι και πάει η μαμά η καημένη να το στρώσει γιατί το παιδάκι τη κουράσει τη διαβάζει. Να του βάψουμε και τα παπουτσάκια του, του καημένου, όλα τα φαγητά στο σπίτι. Γιατί το στέλνουμε λίγο να ψωνί και στο, και, στο, και στο σούπερ μάρκετ να κάνει κάποια δουλειά. Πώ θα μάθει, δεν είναι δυνατό για αυτά τα παιδιά. Γίνονται τυρανοί στη ζωή του και τυρανούν για αυτού του και τυρανούν τον άλλον, παιδί. Που δεν έμαθε να στρώνει το κρεβάτι του. Να, να, να, να, να βάφει τα παπούτσια του. Να βγαίνει και να ψωνίζει. Να κατεβάζει σκουπίδια από το σπίτι. Δεν θα μπορεί να κάνει γάμο σωστό. Α ξέρει όλε τι ιστορίε του κόσμου. Α είναι ο πιο θεούσο στην Εκκλησία. Δεν γίνεται. Πρέπει να μάθει ο άνθρωπο να νοιάζεται για τον άλλον. Να μπαίνει στον ψυχικό κόσμο του άλλου. Να πονάει για τον πόνο του άλλου. Να έχει την ευαισθησία να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα του άλλου. Να έχει τα συναισθήματα να καταλαβαίνει πότε ο μπάσκευα μα είναι στενοχωρημένη. Πότε τα αδέλφια, πότε οι φίλοι μου. Αν δεν πει αυτήν την ευαισθησία, θα αισθανθεί τη γυναίκα του, τον άντρα Αδύνατον. Τώρα τα ερωτόλογα τα πρωτορώτα καλά. Ποίματα θα γράψουμε πολλά και ιστορίματα. Λοιπόν, ο χαρακτήρα του παιδιού πρέπει να διαπλάσσεται κανονικά. Δηλαδή με αρμονία. Δεν μπορεί η, η, η, μια σχέση η οποία έχει δυσκολίε να βγαίνει από τη δυσκολία της μετασχολούμαστα με τα παιδιά μας με έναν άρρωστο τρόπο ο χαρακτήρας του παιδίου πρέπει να διαπλάσσεται κανονικά για να γίνει ένας τίμιος, γενναίο, αποφασιστικός, ειλικρινής, χαρούμενος άνθρωπος και όχι ένας μισοκα... ένα μισοκακόμυρο πλάσμα που θα κλείσει συνεχώ τη μοίρα του ένα άβουλο αντικείμενο χωρίς καμιά σκέψη και δύναμη είναι πάρα πολύ σημαντικό δεστε αρετές που υπάρχουν επίσης είναι πνευματικές αρετές εμείς ούτε που τις ακούσαμε καν το να είναι κανεί αποφασιστικό. να είναι γενναίος τι σημαίνει γενναίος όχι να είναι ο κολοκοτρώνης αλλά γενναίος με την έννοια να θυσιάζει πράγματα σεβόμενος τον εαυτόν του όχι απλώ να θυσιάζεται, ε, θυσιάζεται κάτι για του άλλου. Να θυσιάζεται κάτι για να προστατεύσει την αξιοπρέπεια τη φύση του, τη υποστάσεώ του. Να κόβει τα πάθη του. Να πολεμάει τα πάθη του Να είναι εικρινή, να είναι αποφασιστικό. Το να ο αναποφάσιο άνθρωπο είναι ένα σεγωστή άνθρωπο. Γιατί δεν αποφασίζουμε, γιατί φοβάμαστε μη χάσουμε. Δεν είναι πρόβλημα να χάσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αποφασίζουμε. Ας αποφασίσουμε και ας χάσουμε. Ας αποφασίσουμε και ας αποτύχουμε. Η μία απόφαση είναι ο φόβος τη αποτυχίας. Δεν πρέπει να φοβούμαστε την αποτυχία. Πολύ απλά γιατί. Η αποτυχία θα μας διδάξει αλλά και πάνω από την αποτυχία είναι αγάπη του Θεού. Δεν χρειάζεται να φοβούμε φοβούμεθα. Να φοβούμεθα το να μην ενεργοποιούμε την ευθύνη μας. Η νέκρωση για ακινητοποίηση του είναι μα με το ανεύθυνο είναι χειρότερο της αποτυχίας γι' αυτό είναι η να αποφασίζουμε. ο εγωισμός μας που ακούει στη λέξη έχασα μας κάνει να μην αποφασίζουμε να είναι ο άνθρωπος χαρούμενος όχι ένα μισοκακόμηρο πλάσμα. αυτή η κακομεριά που όπου είναι θεμονισμός. Φανταστείτε ένα διαρκώ πλάσμο, διαρκώς τενεχωριέται. Μπορεί να κάνει σχέση. <κυρίζει> Θα μεταφέρει όλο τον αρνητισμό, όλη την κακομεριά στη σχέση. <κυρίζει> Από μικρό λέει να μάθει το παιδί να διαφέρει για κάποια επιστήμη καλά. Για να δουλεύει και να <κυρίζει> Η εκλογή επίσης του συντρόφου της ζωής, αυτό είναι υπέρ το γυναικό, τον αγάμο. Η εκλογή επίση του συντρόφου της ζωής είναι μία υπόθεση η οποία όταν έλθουμε σε κατάλληλη και δεν πρέπει να αναβάλετε. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος δεν πρέπει να βιάζεται διότι γρήγορος γάμος γρήγορη απελπισία αλλά ούτε και να αναβάλλει την υπόθεση αυτή της ζωής του. Δεν πρέπει να καθυστερεί διότι η καθυστέρηση είναι θανάσιμος κίνδυνος για την ψυχή. Προσέξτε, η, η καθυστέρηση είναι θανάσιμο κίνδυνο για την ψυχή του. Βεβαίω λοιπόν, γιατί είναι υπέρ το γυναικό, γιατί πολλέ γυναίκε θέλουν παντρευτούν και δεν μπορούν αποφασίζουν οι άντρε. Γιατί υπάρχει μεγάλη υπερπροσφορά προϊόντο γυναίκα και ο άντρα επειδή έχει ευνοχή στον ανδρεωσμό του για μαμά του και σου λέει μπορεί να βρω κάτι καλύτερο, να είμαι πιο επιτυχημένο. Το αφήνει, το αφήνει, το αφήνει, αφού εύκολα βρίσκει την προσφορά και η γυναίκα μένει έτσι και λέει: Α, μαν, θα έπρεπε κάνω παιδί. Και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και όταν ο άντρα περασει περάσει 35-40, είναι στην Κερκίδα. <ΣΣΣ> Δεν πρέπει να καθυστερεί, διότι καθυστέρηση Γιατί είναι θανάσιμο σκήνος ψυχή. Γιατί, ε, αν είχαμε ασφαλώς την πνευματική εγρήγορση και την αγάπη για τον Θεό και την αναζήτηση, Διαρκώ να είμαστε σε αναζήτηση, δεν φταί, δεν υπάρχει καθυστέρηση, γιατί είμαστε σε δράση. Ο γάμο όμω τι, κινητοποιεί μέσα από τι προκλήσει του, το να βρούμε κι άλλο λόγο ζωή. Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Καθημερινά στο γάμο, αυτό που είναι παντρεμένο ξέρει, έχει προκλήσει που λέει, τι παντρεύτηκα, τι άνθρωπο βρήκα, πώ μπορώ να ξεφύγω. Δυσκολίε. Αυτέ οι δυσκολίε λοιπόν, του κινητοποιούν την ανάγκη να το δει αλλιώ για να, να επιβιώσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτή είναι η αφορμή της ανάπτυξής του. Και η ψυχή μπορεί να εξελιχθεί. Δεν είναι το ζητούμενο να περάσω φτυχισμένο γάμο και να βγω του Το ζητούμενο να κινητοποιηθεί η ύπαρξή μα να το δει και αλλιώς. Και αυτό είναι η δυνατότητα να το δει πνευματικά και εν Χριστώ. Και έτσι ωφελείται η ψυχή. Κατά κανόνα λέει κάτι εδώ τολμπηρό το ο κανονικός ρυθμός της πνευματικής ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με τον γάμο γιατί μπαίνει σε σειρά τότε ο άνθρωπος ο ανίπανδρος άνθρωπος είναι σαν να ζει στον διάδρομο δεν έχει προχωρήσει ακόμα στα δωμάτια οι γονείς ας ενδιαφέρονται να έχει το παιδί κοινωνική συμπεριφορά αλλά και να προσεύχεται κλπ μιλάει εδώ για το να μην παρεβαίνουν οι γονείς την απόφαση μπορεί να προτείνουν αλλά μην επιβάλλουν στο παιδί και να το αφήνουν ελεύθερο γιατί εντάξει, αυτά είναι γνωστά, ας πάμε πιο σημαντικά. <κοί> Ποιο να διαλέξουμε λοιπόν. Μη διαλέξεις λέει άνθρωπο λέει πολύ πρακτικά πράγματα. Ίσως φαίνονται και λίγο αστεία, αλλά είναι πολύ σημαντικά. <κοί> Μη διαλέξεις άνθρωπο που σπαταλά τις ώρες του στις λέσχες, στις διασκεδάσεις, στα ταξίδια και στις πολυτέλειες. Ε, χαζό, ε, Ενώ είναι ιδανικό. Με τέτοιο άντρα θέλω. Τέτοια ιδέκα θέλω. <κυρίζει> Να έχει και διασκεδάσεις και ταξίδια. Περάσουμε όμορφα. Κάνουμε τις βόλτες μα τα ταξίδια μας, τι εκδρομέ μας. Ε, στην Ευρώπη μας και όλα αυτά λοιπόν. <κυρίζει> Μην διαλέξεις άνθρωπος πατάλα τις ώρες του στις λέσχες, στις διασκεδάσεις, στα ταξίδια και στις πολυτέλειες. Δεν θα είναι προσγειωμένος, σοβαρός άνθρωπος. Θα είναι τόσο πολύ χαλαρωμένος στη ζωή που δεν θα βλέπει σοβαρά τη ζωή Δεν θα αξιολογήσεις σωστά τα πράγματα Θα είναι αθελής, επιπόλαιος Δεν θα είναι άνθρωπος με ουσία Και θα έχει εξασθενήσει τόσο πολύ που δεν θα αντέχει τις δυσκολίες Θα εκρύγνεται, θα αντιδρά, θα οργίζεται, θα αρρωσταίνει με τις δυσκολίες Ένας άνθρωπος που δεν έμαθε τη δυσκολία να ζει ασκητικά δεν θα, δεν θα μπορεί να διαχειριστεί δυσκολε στιγμές Θα δραπετεύει Θα αρρωσταίνει Ούτε λέει να επιλέξει αυτόν που θα ανακαλύψει Ότι κάτω από τα λόγια της αγάπης του κρύβει εγωισμό Καλά είναι αυτονόητο αυτό Το αυτό όμω δεν είναι το να τον ανακαλύψει. Γιατί δύσκολα ανακαλύπτεις πίσω από λόγια αγάπη στον εγωισμό του ανθρώπου Πίσω από μια ευχάριστη συμπεριφορά πόσο εγωιστής είναι ο άνθρωπος Αυτό είναι το δύσκολο μην διαλέξει ως γυναίκα σου εκείνη που νοιάζει με μπαρούτι και μόλις είδε κάτι αρπάζει φωτιά. Δεν κάνει για σύζυγό σου <Και> λοιπόν. Πολύ σημαντικό δεν είναι αυτό. Ε? Φανταστείτε μια γυναίκα που Έχω περιπτώσει πολλών ανθρώπων που πως Πώ θα πάω σπίτι μου, τώρα έχει φτιάξει φιάτη <Και> Γελάτε, αλήθεια είναι. Γυρώνει σε δουλειά και λέει: Πόρε πάλι, τι θα μου πει. Τι σκηνέ θα δημιουργήσει. Και μόλι πάω, Πάτερ, κάνω τι κοιμάμαι, να ξεκουραστώ λίγο. <laughs> Ο άλλο πάει στο κομπιούτερ και λέει: Πάτερ, πάει στο κομπιούτερ. Μα αφού είσαι παρούτη. <laughs> Φοβάται. Υπάρχουν άντρε πραγματικά που φοβούνται, φοβούνται με πιάνεια. Του πιάνει μια αγωνία. Τι θα συναντήσουν σπίτι που θα πάνε. Τώρα τι θα τη έρθει τώρα ανάποδο και θα μου βγάλει. <laughs> Ακόμη όταν θέλει να κάνεις έναν πραγματικά επιτυχήμενο γάμο μην πλησιάζεις εκείνη τη νέα ή το νέο που δεν μπορεί να εγκαταλείψει τους γονείς του Είναι σαφής η εντολή του Χριστού Δια τούτο... Α πολλά σχόλια εδώ γιατί Τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι γονείς μάλλον Δια τούτο Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προ τη γυναίκα αυτού. Όταν βλέπεις τον άλλο προσκολημένο στη μάνα ή στον πατέρα, όταν βλέπεις ότι του ακούει με το στόμα ανοιχτό και ότι είναι έτοιμο να κάνει ό,τι πει ο πατέρα και η μάνα φύγει μακριά, είναι ένας άρρωστο συναισθηματικά, ένα ανώριμο ψυχικά άνθρωπο και δεν θα μπορέσει να κάνει μαζί την οικογένεια. Θα πρέπει να έχει τη λεπτά αυτό τον οποίο θα κάνει. Θα πρέπει να έχει αυτός τον οποίο θα τι να έχει τη δική του ζωή. Τη δική του ευθύνη. Αν δεν αναλαμβάνει την ευθύνη δική του θα λάβει τη οικογένεια. Συνεστηματική οριμότητα, τι ωραία που το λέει. Είναι πραγματικά οριμότητα. Το να μπορέσει κανεί να ξεχωρίσει τα πράγματα. Να δει τον καθένα στην πραγματική του θέση. Η γυναίκα μου, ο άντρα μου, ο πατέρα μου, η μάνα μου, οι γονεί μου. Δηλαδή ο καθένα έχει τη θέση του ασφαλώ. Και την τιμή του. Και δεν του περιφρονούμε. Και ένας πραγματικά άνθρωπο που έχει λεβεντιά προσπαθεί να αγαπάει και τον σύντροφο και το περιβάλλον του. Όχι να το θίγει, όχι να το προσβάλλει. Να το προστατεύει. Να οικοδομεί την αγάπη. Αλλά να ξεχωρίσει και τα πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο Επίσης όταν πρόκειται να διαλέξεις τον άνθρωπο τη ζωή σου άκου τι άλλο, Άκουσε τι άλλο λέει Πρόσεξε μήπως είναι κλειστός τύπος Οπότε δεν έχει φίλους Αν σήμερα δεν έχει φίλους Αύριο θα δυσκολευτεί πολύ να έχει εσένα ω φίλο και σύζυγο Γιατί ένα πολύ βασικό στοιχείο της ερωτικής σχέσης είναι η φιλία δεν νοείται έρωτας και σύζυγε χωρίς να είναι φίλοι μεταξύ τους. Χωρίς να χαίρονται να περνούν πράγματα μαζί. Αν δεν λοιπόν δεν μπόρεσε αυτός άλλο να είναι τόσο κοινωνικός που να κάνει φίλους, ούτε εσένα θα έχει φίλο και σύζυγο. Πρόσεξε λέει τους γκρινιάριδες, τους παραπονιάριδες, τους μελαχολικούς που μοιάζουν με κλαψοπούλια. Σε εκείνου που συνεχώ παραπονούνται, Δεν με αγαπά, δεν με καταλαβαίνει. Πώ, από αυτή τη λέξη, ε. <laughs> Δεν με καταλαβαίνει, δεν με αγαπά. Εσύ καταλαβαίνει, εσύ αγαπά. Δεν... Κανεί δεν είπε Δεν μπόρεσα να αγαπήσω. Δεν μπόρεσα να καταλαβώ. Όλοι, δεν με αγαπά, δεν με καταλαβαίνει. <laughs> δεν είναι πολύ εγωιστικό. Πάλι το εγώ, ο κέντρο, ο εαυτό μα. Εμεί τι πράττουμε το θέμα. Η ιδιοτέλειά μα. Το... Είμαστε τόσο ερωτικοί άνθρωποι. Πού είμαστε τόσο ιδιωτελείς Πόσο κερδίσαμε Πόσο χάσαμε Πόσο μας κατάλαβαν Πόσο μας αγαπούν Αλλά τι, αγαπήσεις, τι να καταλάβεις Όταν από τότε που μεγάλο γεννήθηκες Μέχρι τώρα Είσαι το κέντρο προσοχής και ενδιαφέροντος Στο γονιό σου Δούλεψαν φάγαν τη ζωή τους να κάνουν περιουσία, Αλλά για ποιον Για σένα γιατί εσύ το αξίζεις, εσύ είσαι ο Θεός δεν το κατάλαβες ακόμα Εσένα πρέπει να λατρεύει ο κόσμος Έκανε ποτέ ο πατέρας σου και η μάνα σου χρήματα εκτός από σένα για κανένα φτωχό Σου μάθε ότι δεν είναι δικά σου τα πράγματα Μα είναι δικά μου, μου τα γράψες σε μένα, γραμμένα να τα <Κι> Τι σημαίνει δικό μου και δικό σου, που το μάθαμε, Ποιο μας το έμαθε Θέλουμε να είμαστε χριστιανοί. Ε, αυτό ο λόγο είναι αντιχριστιανικός, Είναι αντίχριστος. Μην το ψάχνουν στο 666 αντίχριστο, Είναι στο δικό μου και το δικό σου. Λοιπόν, όταν μεγαλώσουμε έτσι, μπορούμε να πούμε την κουβέντα. Δεν ξέρω να αγαπώ και δεν καταλαβαίνω και θέλω να με μάθει θεέ μου να αγαπώ και να καταλαβαίνω. Μόνο ένα πράγμα έχω όμω σημαία. Δεν με αγαπά. Δεν με καταλαβαίνεις. Γι' αυτό είμαι χαλιά. Γι' αυτό δυστύχησα στη ζωή μου. Τι επιλογή έκανα. Αλλά η αγωγή που πήραμε δεν έχει καμιά σημασία και ότι δεν πολεμήσαμε αυτή τη στραβή αγωγή δεν είναι καμιά σημασία. Πού είναι η πεποίθησή μας πού είναι η καρδιά μας τραμμένη ποια είναι η ανάπτυξή μας ποια δουλειά κάνουμε Κάτι ξέρετε ενώ είναι αυτή η ουσία της φυνατικής η οι χριστιανοί αυτού του είδου τι θέλουν ένα πνευματικό που να του πει τι είναι η να κάνουμε πάτερ πόσε μετάνοιες κάθε πότε να κοινωνούμε αυτά βολεύουν όταν πιάσει ο πνευματικός αυτά ε, δεν με αναπαύει πνευματικό με από κάπου αλλού που με αναπαύει δηλαδή ενοχλούμε όταν πιάσουν την ουσία, εντοπιστή ουσία του προβλήματος που είναι η οικοδόμηση της φιλαυτίας μας και του εγκεντρισμού μας και η αναπηρία μας να βγούμε από τον εαυτό μας και να νοιαστούμε για τον άλλο λέει δεν με αγαπάς δεν με καταλαβαίνει. Κάτι, λέει ο γέροντας εδώ, κάτι σε αυτά τα πλάσματα του Θεού δεν πηγαίνει καλά. Πρόσεξε ακόμη, ποιους λέει, ποιος νομίζει, τους φανατικού και τους θρησκόλυπτους. Όχι τους θρησκευόμενους, αυτούς που έχουν υγιή σχέση με τον Θεό, αλλά τους θρησκόλυπτους, οι οποίοι, ποιοι είναι αυτοί, ταράστονται για σήματα πράγματα. Όλα τους φταίνε και είναι υπερευαίσθητοι. Πάντου βλέπουν αντίθεους, αντίχριστους, αιρετικούς. Πώς θα μπορέσει να ζήσεις με έναν τέτοιον άνθρωπο θα είναι σαν να κάθεσαι πάνω σε αγκάθια. Γιατί είναι αγκάθια, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σκληρός που δεν είναι ευέλικτο να κατανοήσει. Είναι τόσο, ρε παιδάκι μου, τετράγωνος που δεν, έχει, δεν είναι, είναι στρόγγυλος να κινηθεί να συνάψεις και είναι εκεί τι θες σου, τίποτα, αυτό. Και άμα αγαπάς, αυτό θα ακολουθήσει. Τι κάνει κάποια κίνηση, συνεννοήσεις. Δεν είναι ευέλικτο. Και αυτό μάλιστα ισχυροποιείται με την θρησκευτική ιδεολογία. Άλλο κανείς είναι από χαρακτήριος δίστροπος και ανεκείς ε, δίσκαμπτος και άλλο κανείς να δώσει και θεολογικόν υπόβαθρο στην ιδιορυθμία του. Το τέλει ναι έτσι δεν λέει η γραφή η γυναίκα ανεπακούσε τον άντρα δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο άρα δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Δεν καταλαβαίνει Πόσο πρέπει να είναι ευέλικτο, ευέστιο, να συναισθάνεται για τον άλλο. Ο φανατικός άνθρωπος έχει ένα μεγάλο πρόβλημα έχει μια συναισθηματική αναπηρία που συναισθηματικά είναι χαζό, σχεδόν βλάκας Δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω του. Είναι τόσο κουτός γίνεται τόσο κουτό συναισθηματικά. Ο φανατικό άνθρωπο, αν θέλετε να πούμε έναν είναι ο συναισθηματικά κουτό άνθρωπο. Που δεν μπορεί να συγκαταβεί, να κατανοήσει, να συναισθανθεί τον άλλον άνθρωπο. Και ο φανατισμός η ακρότητα. όπως για παράδειγμα, πάρτε ένα παράδειγμα. Μπορεί να αριανό να καταλάβει, πα οξύ και αντίστροφα. Ε. <ΣΣΣΣΣ> Σου λέει η ομάδα μου. Όλα τα δίκαια είναι τη ομάδα του. Λοιπόν, όταν λοιπόν αποκτήσει οπαδική συνείδηση η πίστη μας και όχι καρδιακό βίωμα τη του Θεού. Δεν μπορούμε να ενωθούμε, να συγκαταβούμε, να συναισθανθούμε, να αντιληφθούμε, να συμπάσχουμε με τον άλλον άνθρωπο και δεν μπορούμε να κινούσουμε ποτέ αυτού του ανθρώπου Ακόμη πρόσεξε εκείνους που βλέπουν το γάμο σαν κάτι κακό, σαν μια φυλακή Εκείνους που λένε, μα δεν σκέφτηκα ποτέ στη ζωή μου το γάμο Πρόσεξε και κάτι ψευτοχριστιανούς που βλέπουν το γάμο σαν κάτι χαμηλό Σαν αμαρτία που χαμηλούν αμέσω στα μάτια τους όταν ακούσουν κάτι σχετικό με το γάμο. Πρόσεξε όσους νομίζουν ότι είναι τέλη και δεν βρίσκουν στον εαυτό τους κανένα λάτωμα. Ενώ στους άλλους βρίσκουν συνεχώς ελαττώματα. Πρόσεξε όσους νομίζουν ότι είναι η εκλεκτοί του Θεού που μπορούν να αναμορφώσουν όλον τον κόσμο. Είναι οι μεσίε αυτοί. Είναι οι μεσίε εκκλησίας που θα κάνουν όλου του χριστιανού για Απόστολη και είναι οι μεσίε οι κοινωνικοί που θα σώσουν όλο τον κόσμο, που ξέρουν τη λύση την έχουν αυτοί, αλλά δεν του ακούνε ο κόσμο. Και ατύχησαν να μην έχουν τα μέσα να γίνουν πρωθυπουργοί για να σώσουν τον κόσμο. Αυτό που νομίζει ότι μπορεί να λύσει όλο το πρόβλημα και ασχολείται με όλα τα άλλα προβλήματα εκτό τα, ε, τα σήματα, τα χαμηλά, τα καθημερινά. Προπάντων. Όμω να προσέξει την πίστη του ανθρώπου. Έχει πίστη, έχει ιδανικά άνθρωπο, στον οποίο σκέφτεσαι να κάνει σύντροφο τη ζωή σου. Αν ο Χριστό γι' αυτό δεν σημαίνει τίποτε, πώ θα μπορέσει να μπει εσύ στην καρδιά του, Αν δεν μπορέσει να εκτιμήσει τον Χριστό, Ή στην εντύπωση, πώ θα εκτιμήσει εσένα. Η πίστη λοιπόν είναι πολύ βασικό παράγοντα. Γιατί. Σου δίνει τις δυνατότητες Τα εφόδια Να ξεπεράσεις τι αδυναμίε, Τις αναπηρίες Έχει τον πνευματικό λόγο να σταθείς τα πόδια σου Να ελπίσεις να προχωρήσεις Έχει τον λόγο τον πνευματικό Να ανανεώσεις την αγάπη σου Να ανανεώσεις τον ερωτά σου Ο έρωτας Ακόμη και η σαρκική επαφή Μέσα στον γάμο Είναι παρουσία Θεού Εάν έχει σωστέ προϋποθέσεις Δηλαδή προσευχή, κοινωνία πνευματική, βάθος ψυχικό που να αντιλαμβάνε στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Εμείς τα χωρίσαμε, θεωρήσαμε κάτι είναι χαμηλό, κάτι είναι πνευματικό. Κάτι αφορά το Θεό, όχι, όχι, δεν είναι κάτι μεμπτών. Μεμπτός είναι ο τρόπος που τα προσεγγίζουμε, ο αρρωστημένο. Εάν πραγματικά είναι δύο πρόσωπα, πρόσωπα αληθινά, που κοινωνούν πνευματικά, Ψυχικά, συναισθηματικά, σωματικά είναι η ολοκλήρωση αυτής της ένωσης που είναι αίσθηση, πρόγευση του παραδείσου. Μια εμπειρία που σε παραπέμπει στον έρωτα του Θεού, στο Θεόν έρωτα. Αν η παρουσία τέτοιο τέτοιου ανθρώπου σου δίνει τέτοια χαρά και η ένωση με έναν άνθρωπο σου δίνει τέτοια χαρά, πόσο μάλλον η ένωση με τον Θεόν, που είναι τα πάντα. Λέει στη συνέχεια ο Γέροντας κάτι άλλο. Θα έχετε πολλές δυσκολίες στη ζωή. Τα ερωτηματικά θα έρχονται βροχή. Οι μέρημνε θα σας περικυκλώνουν και θα βλέπετε συχνά πυκνά την πνευματι... τη χριστιανική σας ζωή να γίνεται δύσκολη. Μην ανησυχείτε. Ο Θεός θα βοηθήσει. Δείστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δεν Είναι, είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό το κείμενο. Αντιλαμβάνετε πραγματικά. Δεν είναι αυτό που μάθαμε όλα με λίγα άλλα. υπάρχουν προβλήματα, μεγάλα σκάνδαλα, μεγάλε δυσκολίε στη σχέση. Αλλά λέει, είναι πολύ σημαντικό να μην ανησυχούμε: ο Θεό θα βοηθήσει. Και τι λέει, τι προτείνει. Εσύ κάνει εκείνο που περνάει από το χέρι σου. Μπορεί να μελετήσει πέντε λεπτά την ημέρα. Μελέτησε. Μπορεί μπορείς να προσευχηθεί πέντε λεπτά την ημέρα. Προσευχή σου. Και αν δεν μπορεί πέντε προσευχή σου, δύο. Τα υπόλοιπα είναι υπόθεση του Θεού. Λοιπόν, γιατί σπάζω η προσευχή δεν είναι τα δύο λεπτά. Είναι ότι λε τα υπόλοιπα είναι υπόθεση του Θεού. Δεν τα λύνουμε εμεί. Έχει να δει το τον τρόπο σύντροφο. Άθισε το στων Θεών. Και άστον ο Θεό δεν τα οικονομήσει όπω θέλει τα πράγματα. Αυτό δεν είναι άσκηση. Αυτό είναι όχι άσκηση. Μαρτύριο είναι. Φαντάσου να έχει μια άρρωστη κατάσταση που να σε παιδεύει και εσύ να μην ασχολείσαι. Γιατί όχι, γιατί είσαι αδιάφορο. Γιατί έμαθε. Να παραθέσει τα πάντα στον Θεό. Γι' αυτό λέει κάπου εδώ ο πολύ σημαντικό. Γάμος, λέει λοιπόν, σημαίνει ένωση εις εν. Ένωση σενα. ένα. Ο Θεός βδελίσεται τη διάζευξη και το διαζύγιο. Θέλει την αδιάσπαστη ενότητα. Τη βδελίσεται για ποιο λόγο. Γιατί ακριβώς αποφεύγεις το μαρτύριο του να μπορέσει να διαχειριστείς τα πράγματα και να τα αφήσει στον Θεό. <coughs> όταν βλέπεις στο γάμο σου δυσκολίες, όταν βλέπεις, πάλι θα επαναλάβουμε για να μην υπάρχει μία μονομέρεια, όπου γάμος βάλτε οποιαδήποτε μορφή σχέση ό θέλετε. Αυτό αναφέρεται, αυτό μπορεί να σημαίνει και οποιαδήποτε διαπροσωπική σχέση. <coughs> όταν βλέπεις στο γάμο σου δυσκολίε, όταν βλέπεις την πνευματική σου ζωή να μην προχωρεί, μην απελπίζεσαι. Ούτε όμως να σε αυτά που εκέρδισες, να πεις εντάξει αυτά έχω τελειώσει θα έχει τον πόνο μέσα σου, θα έχει την προσευχή σου, δεν θα νιώθεις εξασφαλίσει για τα πράγματα, αλλά δεν θα απελπίζεσαι. Ήψωσε την καρδιά σου στον Θεό. σου! Εκείνους που έχουν δώσει τα πάντα σε αυτόν... και κάνουν ό,τι μπορεί για να τους μοιάσει. Τι λέει εδώ πολύ σημαντικό. Όταν το διάβασε λέω «Αμάν τι λέει τώρα» πολύ σκληρό αυτό. Το μαλακώνει λίγο το πράγμα. Έστω λέει και με τη λαχτάρα της καρδιάς σου. Είναι πολύ σημαντικό. Λέει κάποιος «Μα Πάτριε με αυτά που λες δεν είναι εφικτά, δεν αλλάζουν». Δεν έχει σημασία να αλλάζουν. Το Θεέ καρδιά μας τι έχει μέσα τη. Ποια είναι η λαχτάρα της καρδιάς μας. Γιατί πολλές φορές με ότι το αυτό που ζητάς είναι υπερβολικό, είναι τοπικό, δεν γίνεται, τι εποχή ζούμε, δεν αλλάζουν αυτά πάντα. Τι λες τώρα, σε ποιο κόσμο ζεις. Μα δεν είναι το σημαντικό το αποτέλεσμα. Σημαντικότητα τον ασφαλός και παρουσία Θεού. Αλλά μπορείς, δεν μπορείς αυτό. Κράτα τη λαχτάρα της καρδιάς σου. Τι υποθέσεις είναι το θέμα. Η καρδιά σου, τι περιεχόμενο έχει είναι το θέμα. Κάποια στιγμή, όταν ο πόθος γίνει αληθινός και φουντώσει, θα δώσει ο Θεός να γίνει και πραγματικότητα. Την πράξη, λέει, άφησέ την στο Χριστό. Όταν εσύ προχωρείς έτσι, θα νιώσεις αληθινά ποιο είναι ο σκοπός του γάμου. Αλλιώς όπως ο τυφλός περιπλανιέται, έτσι και εσύ θα περιπλανιέσαι μέσα στη ζωή. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. <coughs> <coughs> ναι. Μιλία, αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον δύο αντιφάσεις. μία λέει να αρχή ότι ο άγιαμο απλώ περνάει τον δρόμο τη ζωή, και από την άλλη μετά περιγράφει σχεδόν όλου του καραντέρε των ανθρώπων και λέει από αυτού τι διανύσει. Ποιο μπαίνει, <κυρίζει> Ακριβώ αυτό ήθελα να σα προλάβω. Γιατί από ό,τι φαίνεται, με αυτόν τον τρόπο, όμω, ο γέροντα μα δείχνει με αυτόν που βρήκαμε, αυτό που είμαστε, σε κατεύθυνση να πάμε. Γι' αυτό είπα: Έκανε αυτό, είσαι στο γάμο. Δούλεψε στην αντίθετη κατεύθυνση. Μα επισημαίνει με αυτόν τον τρόπο την αρρώστια. Δηλαδή, λέει εδώ να μην είναι κολλημένο με του γονεί του. Εντάξει, βρήκα αυτό που είναι κολλημένος με του γονεί του, ή μπορεί να είμαι εγώ. Δούλεψε να ξεκολλήσουμε. Όχι μόνο να κανένα κρίνει. Ξέρετε πώ δουλεύουν Αχ, πάτε, γύρισε τι είπα, πάτε. Με τη μάνα σου συνέχεια. Και είχα δει κι εγώ που σκεφτόμουν αυτό. Και γίνεται μάχη ομυρική. Όχι αυτό. Αυτό είναι εγωισμός Να βρει τον τρόπο που να εξηγειάνει θετικά τη σχέση με του γονεί, Που το να γίνει εσύ πιο ουσιαστικό και αγαπητικό και να δώσει εσύ τιμή στους γονεί του, συνήθω του, γιατί η γυναίκα παραπονείται συνήθω για αυτό το θέμα, για να μπορέσει μετά και ο ίδιο να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Άρα, αφ... δεν μα μιλάει ο Γιέρντα για ένα γάμο τέλειο που πρέπει να βρούμε. Μας δείχνει ποια θα είναι η πορεία τη σχέση για το γάμο. Είτε είμαστε πριν τον γάμο, είτε κατά τη διάρκεια του γάμου. Μα δίνει κατευθύνσει θεραπεία. Μας δίνει το πρόβλημα. Δεν μα απελπίζει. Δεν μα λέει Μακριά, τελειώσαμε. Πέρασε από εδώ με την έννοια: μεγάλο πρόβλημα. Προσέξτε το. Να έχει συνείδηση ποιον παίρνει. Να έχει συνείδηση ποιον επιλέγει. Και να έχει συνείδηση αν επιλέξει αυτό, πώ θα προχωρήσει η σχέση να θεραπευτεί. Το καταλάβατε. Λέει... Συγγνώμη, ε, καταλάβατε. Ναι, θα ήταν να Ναι, ναι. Πάχει περίπτωση όμως να προσπαθήσουμε με όλο μας το είναι να ισορροπήσουμε τον γάμο μας και να χάσουμε τον Θεό. Εάν προσπαθήσεις με όλο το είναι σου να ισορροπήσεις τον γάμο, θα χάσεις σίγουρα τον Θεό. Γιατί πρώτα ισορροπούμε το τον Θεό και μετά έχω τα να ισορροπήσουμε τον γάμο. Γιατί, αν πα να ισορροπήσει το γάμο με τι δικέ σου δυνάμει, με το δικό σου μυαλό και τα δικά σου συναισθήματα, ξέχωρα από τον Θεό, ξέχωρα δηλαδή από τη συνέστηση των δικών σου λαθών, ξέχωρα από τη μετάνοια, και αρχίζει να κάνει κηρύγματα, ασφαλώ και τεσύντροφα, ώσπου θα χάσει και τον Θεό. Προσεγγίζουμε τον Θεό, μα μαλακώνει την καρδιά και μα λέει ο Θεό, αν πρέπει να μιλήσουμε και αν μιλήσουμε, τι πρέπει να πούμε. Καταλάβατε. Μην πάμε σαν θεραπευτέ του άλλου. Εμεί είμαστε οι καλοί και αυτό είναι το πρόβλημα. Α, καλά τα είπαμε, ωραίοι, το καταλάβαμε. Πρώτο, υπάρχει ένα ύποπτο σημείο είναι ότι καταλαβαίνουμε πάντα τα προβλήματα του συντρόφου μα και ποτέ τα δικά μα. Είμαστε ακριβεί μελετητές, οι καλύτεροι ψυχαναλυτέ του συντρόφου μα είμαστε εμεί. Αλλά ποτέ εμεί του εαυτού μα. Δεν είναι ύποπτο αυτό. Δεν κρύβει κάτι το οποίο πρέπει να μα βάλει σε υποψίε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Όταν βρούμε κάτι για το στραβό, θέλουμε να αλλάξει για να περνούμε καλά ή για, για αυτό να είναι καλά. Ξέρω τη λύση. Έγινε καλή σχέση μα, Πάτρε. Είναι άλοθη αυτό. Συνήθυν, θέλουμε να περνούμε καλά. Δεν θέλουμε να αισθανθούμε ότι αποτύχαμε στην επιλογή μα. Φανταστείτε, δεν είναι σκληρό να αισθάνεσαι στα παιδιά του ότι κάνει λάθο επιλογή. Νιώθεις ότι χάνει όλη τη ζωή σου. Και αυτό δεν είναι του Θεού. Δεν είναι του Θεού αυτό. Και το τρίτο είναι να καταλάβουμε ότι και εμεί έχουμε λάθη. Και γι' αυτό το λόγο ζητούμε τον Θεό να μας φωτίσει και δεν του ζητούμε να αλλάξει ο σύντροφός μας, του ζητούμε να γίνει το θέλημά του και να μας δώσει τη δύναμη να δεχθούμε το θέλημά του. Όταν ο άνθρωπος δεν επιθυμεί ή μάλλον δεν, δεν μπαίνει σε διαδικασία να αλλάξει το σύντροφό του τότε έχει πιθανότητε να αλλάξει ο σύντροφό του. Αν πάρει σας σκοπό της ζωής Να εξηγιάνει το σύντροφό του Με σκοπό να φτιάξει τη σχέση Δεν θα αλλάξει ποτέ ο σύντροφος Θα του κάνει ακόμη χειρότερο Όταν σκοπός μας είναι να, τον αγαπού, να μας δώσει ο Θεός Να τον αγαπούμε έτσι όπως είναι Με τα ελαττώματα του Τότε του δίδουμε Τις δυνατότητες Και τα πνευματικά εφόδια να αλλάξει Τότε δεν χάνουμε τον Θεό Τότε έχουμε τον Θεό Αλλιώς τον αλλάζουμε το αλλάζουμε τα φώτα και χάνουμε και εμείς τον Θεό. Άλλος, <coughs> κάτι εδώ φώναξε κάποιος. Όταν, όταν προσπαθούμε στο γάμο μέσα να τον απομακρύνουμε από τη μητέρα που είναι κολλημένος στη <coughs> δεν Ποιο πολύ θα κολλήσει στη γυναίκα όταν τον απομακρύνετε... Ναι, να τελος να Θα τον κάνετε με θετικό τρόπο. Με ποιο τρόπο. Πρώτα εσύ θα πείτε τη γυναί... στην πεθερά σα Ζη <και> Λοιπόν Ναι ναι γενικότερα συγνώμη. Λοιπόν συγνώμη. Ότι... Λοιπόν, Για μένα ποια είναι η σκέψη Δεν θα του κρινιάξουμε ποτέ Ότι είναι κολλημένο στη μάνα του Θα δείξω μία αρχοντιά και μία αξιοπρέπεια Ένα Δεύτερο Εμείς θα την αγαπήσουμε περισσότερο Θα την πλησιάσουμε Θα δώσουμε χαρά Όσο αυτός βλέπει ότι συμμεριζόμαστε τη, τη ζωή του και την οικογένειά του, χαλαρώνει τους και απομακρύνεται. Τρίτο, του δίνουμε ελευθερία να είναι όποτε θέλει και του υπενθυμίζουμε και του ενεργοποιούμε τη σχέση μας θετικά. Και σε τέτοιες στιγμές του επισημαίνουμε διακριτικά. Μήπως αυτό δεν είναι σωστό, Μήπω έχεις πρόβλημα, όχι για αλλά και για τη δική σου ελευθερία, για τη δική σου ολοκλήρωση, για τη δική σου οριμότητα. Γιατί δεν είναι προμεσίε. Ένα άνθρωπο είναι κολλημένο στου δικού δεν οριμάζει. Δεν οριμάζει. Αν, α πούμε, ο, ο άντρα λέει Αχ, η μάνα μου, αχ, αχ, δεν οριμάζει. Δεν βρίσκει τον αυτό. του. Αν η, η γυναίκα λέει Αχ, σαν τον πατέρα μου, με φρόντιζε χρήματα, με είχαν τα πάντα και όλα αυτά. Δεν οριμάζει ο άνθρωπο. Οριμάζει το τιμά, τον πατέρα και τη μάνα του όπω πραγματικά είναι αλλά διαφυλάσει και τη δική του προσωπικότητα Πρέπει να επισημανθεί σε αυτή την βάση όπου δεν φαίνεται ότι έχουμε συμφέρο και τον πλησιάζουμε αλλά τον αγαπούμε και του λέμε κάποια πράγματα Αν όμως του το λες γιατί εσύ νιώθεις ότι θίγεσαι δεν πειθείς Αν όμως πραγματικά του λέμε κάτι γιατί για τον εαυτό το είχε για μας όχι το λέμε με τεχνική αλλά το βιώνουμε και το εννοούμε πείθουμε Αν είναι δική μας ευθύνη Γι' αυτό όσο προσπαθούμε περισσότερο να τον τραβήξουμε κοντά μα, τόσο πιο πολύ το στέλνουμε στη μάνα του. Και, υπάρχουν και ξέρετε, δεν είναι και εύκολο. Μερικέ γυναίκε έχω δει, σε αυτή βρίσκει και πολύ σκληρέ να παρήφθει. Είναι άρρωστη ο πατέρα, ώρα στη μάνα και δεν τον αφήνει να παρέχει τη μάνα και τον πατέρα του. Και παραχωρεί και τα τηλέφωνα μίλησε. Και πόσε ώρε πήγε. Και πότε, γιατί άργησε. Αυτό είναι σκληρό πλέον. Αυτό είναι αρρώστια. Γιατί όπω είναι αρρώστια να είναι κολλημένο. Ο άντρα συνήθω με τη μάνα του είναι άρρωστο και στη γυναίκα να είναι ανασφαλή και καχύποπτη. Και να μην δίνει ελευθερία. Και να νιώθει αυτή τη μειονεξία να είναι μόνο μαζί τη, μόνο και να έχει τέτοια ζήλια. Αυτό είναι και ζήλια, ε. Πέρα από το κόλλημα του γιατί σε, σε μια όμιλη δεν μπορεί να τα πούμε όλα. Όπω και η κάθε περίπτωση τελείω διαφορετική από κάποια άλλη. Μην τα γενικεύουμε, όπω μπορεί να είναι πρόβλημα ο άντρα κολλημένο με τη μάνα και να έχει Μπορεί αντίστοιχα να μην είναι έτσι τα πράγματα, αλλά να ζηλεύει γυναίκα. Και κάθε τι που θα δει με τη μάνα να το ζηλεύει και να το υπονομεύει. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε αυτή την άνεση και την ελευθερία. Και όταν δώσουμε ελευθερία τα πράγματα ξεκαθαρίζουν Και μόνο θετικά κερδίζουμε κάποιον. Όχι με κρίνες, όχι με παράπονα, όχι με επιπλήξεις. Έτσι. <χωρή> <χωρή> Πού είμαστε. Όταν έχει. Όταν υπάρχει θέμα αλκοόλυση, θέμα ναι, βίαση. Ναι, Γιατί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια πράγματα. Εμεί δεν μιλήσαμε για αυτέ τι παθολογικέ καταστάσει. Μιλήσαμε για καταστάσει που είναι μέσα στα όρια. Κάποιε παθολογικέ καταστάσεις ίσως πρέπει να υπάρχουν και διαζύγιοι και απομάκρυνση ή απομάκρυνση έστω. Μέχρι να θεραπευτεί κάποιο, για να πλησιάσουμε. Γιατί μπορεί να κάνει κακό. Έτσι. Όπω επιτρέπεται για, για λόγου μυχεία στο διαζύγιο, μυχεία δεν είναι κι ο άλλο είναι αλλού κι αλλού και να είναι σε κατάσταση άρρωστη. Δεν, είναι, δεν επικοινωνεί πλέον. Σε αυτές τις καταστάσεις χρειάζεται κάποια απομάκρυση για λόγου όχι έχθρας αλλά για αγάπη. Μήπως κάποτε εξηγηθεί ο άνθρωπος και μπει σε μια διαδικασία να καταλάβει και ο ίδιος τι γίνεται. Αλλά σε αυτή η, κατα... η ευθύνη όμως είναι να μην βγάλουμε εμπάθεια σε αυτή η κατάσταση. Να μην βγάλουμε κακότητα. Φανταστείτε ένας ο οποίος με και να μπαίνει σπίτι να πλαγώνει και στο ξύλο τα παιδιά και η ζωή ε, τι θα γι αυτό. Αν υπήρχε αγιότητα να αναλάβει κανεί τέτοιο σταυρό, πάω πάσω. Και να έχει την εμπιστοσύνη ότι τα παιδιά δεν παθαίνουν τίποτα. Και αυτά σηκώνουν πολλά ερωτηματικά. Έτσι, πολλά ερωτηματικά. Σε αυτέ τι περιπτώσει όμω είναι διαφορετικέ περιπτώσει, που σε αυτέ κανεί επιλέγει μία απομάκρυνση, αλλά όχι με εμπάθη και κακότητα, αλλά με πόνο και αγάπη και προσευχή. Μήπω τα πράγματα αλλάξουν κάποτε, αυτό διάλεξα. Mm. Δεν ήξερα να, ακόμη, να Στρώπι... Ε, Βεβαίω, αυτέ οι ομιλίε είναι και λίγο επικίνδυνε γιατί κανεί τα προβάλλει στον εαυτό του και καμιά φορά δεν ισχύουν τα ίδια. Οπότε, αν θέλει κανεί πιο προσωπικά, να μιλήσουμε ιδιαιτέρω. Δώσαμε όμω κάποιε αφορμίε και κάποιε κατευθύνσει. Δεν τελείωσε το θέμα για την επόμενη Δευτέρα, γιατί μετά λέει ποιο είναι ο σκοπό του γάμου. Αναλύει το σκόπο του γάμου. Δηλαδή, είπαμε λίγα για τι προποθέσει. Θα συνεχίσουμε αν θέλει ο Θεό και επιμένουμε σε αυτό το θέμα την επόμενη Δευτέρα. Χριστό Ανέστη, εκ νεκρόν θανάτου, θανάτου πατήσα και έτσι εν τη μνήμα στη ζωή χαριάμινο.